Ναι. Έλα, ναι, παι. στα αυτή μου, ρε, φιλε. αυτή σου. Ναι, ρε. Φύσα το λίγο. Κάνε πλαϊνό φύσιμα. Σαν και αυτό που φυσάς όταν έχεις μια τρίχα κοντά στο μάγουλο και δεν θες να βάλει χέρι, γιατί τα βρώμικα που πιάνεις το λάστιχο που αλλάζει τη ζωή. Αυτό. Φύσα, το πλάι. Παπ, παπ, παπ, φεύγει. Σπο και αν ας... πολύ, να του βάλει πέρκι, να μην βρωμάει και όλα, <laughs>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 Ναι. Τι μας βάζεις η... κάθε μεσημέρι αυτή την τωράκλα για να μας πάει τα νεύρα Όχι για να χαρείτε λίγο ε, Θέλει να προθήσει τους λιούσεις να τους κάνει πρωθυπουργός Αν για κάποιο λόγο μ' αρέσει η νέα βουλή <σχει> Είναι που βλέπω την τώρα και τον Κυριάκο κάθε τόσο έξαλου. <σχει> ναι <σχει> Τόσο έξαλλοι δεν γινόντουσαν ούτε όταν τους έκανε δύσκολη διαπραγμάτευση η ζήμενς για τα χρωστούμενά τους <σχει> Ναι Σχετικά με τη συμπεριφορά των οικονομολόγων των Β Εναντίον του κυρίου Βαρουφάκη, αντιλαμβάνομαι ότι... Αυτοί κάνανε εναντίον ή ο Βαρουφάκη έκανε εναντίον που δεν πήγε στο γεύμα. Άσε με τώρα μου τα θυμίζεις, το έχει παραξυλώσει κι αυτός, μας έχει κάνει ρεζίλη σε όλη την Ευρώπη να μην πηγαίνει στο Όλα γεύμα. Όλα γίνονται από φθόνο, γιατί δεν έχει εναντί τους και τον συνεύουν. Ναι, και δεν έχουν και κόκκινη γραμμή. Στο Πέτο, όχι αλλού. Γιατί αλλού το βαρουφάκι έχει. Ορίστε. Τίποτα λέω για τι κόκκινε γραμμέ τη κυβέρνηση που του ψηφίσαμε για τι κόκκινε γραμμέ και τι πήραμε ναι. πίσω σε σακάκια. Δεν ενδιαφέρουν, δεν είμαι πολιτικό. Είμαι 82 ετών γηδέν. Ο βαρουφάκι είναι πολιτικό. <laughs> να πω κάτι mm. για αυτό που αντιλαμβάνομαι. Εξω αν δεν θέλετε, δεν με ακούσετε. Σα άκουσα, σα με μεγάλη χαρά και ευχαριστώ πολύ. Και ο ΔΕΕΣ, ο τον μισή, φανερά. Το μισή, Αντός. τον ζηλεύει, πιστεύω. Δεν υπάρχουν ιδεολογικοί σχέσμοι, νομίζετε για τον Βαरुφάκι. Μα γιατί πως έχει διολογική σχέση Ή με τον Βαरुφάκι; Έχει διολογική σχέση ο Βαरुφάκι με τον Εαυτό; να. Τι νομίζεις; Θα θα να σου πω για την Ελινόφραινα 28ης membership σας έλεγε να σας mail πριν από λίγο. Το 22ο λεπτό less για την κουβέντα με την θεάτρη για την πορεία για τους κυργείς τότε. Θα δεις θα γίνει και πορεία hypertext exorcisms, χρισούρε, παδι, μούτα την οργανώσιο Άδωνις. Ωρε, τι προφητεία με; Ήμουν να φέρει την πορεία στι κουριέ Εύγωνα ήταν μια μαζική ειρηνική διαδείραση κατά τη εξόρυξη του χρυσού που θα φέρει την απόλυτη καταστροφή. Τώρα δεν θα αργήσει η ώρα να γίνει και υπέρτηση εξόριξη χρυσού με μπροστάρη τον άδωνη, θα μαζεύει πιώσει επιχειρηματίε μπορεί από πίσω, θα γίνει και μια εκστρατεία υπέρτητε εξόρξη. Κατά, κατά όλη την ώρα δεν πάει μπροστά. Το ναι, με κατά. Θα την οργανώσει άδεια. Μια αντιπορία επιτέλου. Θα μαζεύει και τίποτα φάση σταριά. Άμα δεν έχουν τρόπο να ανέβουν θα του ανεβάσει ο κατσα με ένα super poύμα. Α, γίνεται και αυτό να. Θα γίνει κάτι. Προφήτης είσαι. Αγόρι μου. Για μένα το λέω. Αγόρι μου. Ένας προφήτης μα τι προφήτης. Όταν παίρνει λουκά τώρα ας αφήσουμε προφήτες τύπου Παστίτσιος, Παΐσιος, δεν ξέρω και εγώ εγώ είμαι ο Μουσακίσιος. Ο Μελιτζανίσιος. Κάτι ένας προφήτης κι εγώ να Να με κάνετε Άγιο. Δεν σας κάνω τον Άγιο. Να με κάνετε. Μπρος τον Ευρωατλαντισμό μου ρε. Κατα ε, τελικά τι σημαίνει. Πού να μάθω παιδί μου που σημαίνει. Ποιο θα μου το εξηγήσει. Όπω είπα, ανοίξει η λέξη κοντισμό. Έχω άνοιξε το κεφάλαιο. Για να τα λέω, ο τα σημαίνει... έχει γίνει πρώτα ο Μάρξ. Σημαίνει... Διαβάζω στο Μάρξ τίποτα. Λικοφιλία γιατί άμα θα συμβεί και δεν μπορεί να μάθει ευρωπατισμό. Νομίζω ότι άμα θα τη σημαίνει λογοφυλλοία, το παίζω, το λέω έτσι και έχω περάσει επόμενο στάδιο. Η ζωή πρέπει να συχθεί π... που δεν ήταν μέσα στο πάρτι το μεγάλο. Φοβάμαι μη να ακούσει καμιά ώρα η ζωή τη λέξη λεικοφιλ μέσα στη Βουλή και καταγείλει το κουκέ σε ξισμό, δεν αφήνει του ελεύθερου ελεύθερους να εκφραστούν όπως θέλουν και να πάνε με όποιο λυκο θέλουνε Σαν σήμερα μπήκαν οι Γερμανοί στην Καλώς Αθήνα Καλώς τα παιδιά Αλλά σαν σήμερα αυτοκτόνησε παίχτοντας το πηγάδι η πινελόπη Δέλτα, η προγιαγιά του σαμαρά. Επειδή μπήκαν οι Γερμανοί στην Αθήνα, είχε φιλότιμο να τις ανάψει, κανένα ένα άραγε. Ο σαμαρά. Yeah. Yeah. θα το έκανε αυτό αν φεύγαν οι Γερμανοί από τη χώρα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 Και αυτά, ε όχι να μην πα στο γεύμα, ε, ό, δηλαδή έλεο. Γιατί του ψηφίζαμε, δηλαδή, για να μην τρώνε, όχι. <σταλεί> τον γουστάρουν όλα τα κομμενάκια που είναι σφίχτη τύπου, από κοντά δεν είναι, τον έχω δει. <σταλεί> <σταλεί> Ξαφνικά <σταλεί> να μην τρώει, να ρέψει, <σταλεί> να γίνει σαν, σαν μια μύδια ο υπουργό που έχουμε στηρίξει όλε τι ελπίδε διαπραγμάτευση, που μεταξύ μα τώρα το ψιλοκάνει λίγο ξεπαρεού ο Τσίπρα, καταλαβαίνω να βαθμίζει καλό το τέλο πάντων, <σταλεί> να μην πάει να φάει, <σταλεί> αυτό με κάνει έξαλω. Οτιδήποτε <σταλεί> άλλο, ναι, να μην φά με του αξιωματούχου, με του συναδέλφου, του ομολόγου σου. Όχι, σου λέω, δεν κάνει ξα Το βαροφάκι με τίποτα. Τι όσο το κάνει. Είναι το λουστάρη οι Μέρκελ, όσο η Μέρκελ παίζει παλαμάκια. Δεν πέσει παραμάγια και παλαμάκια τη Μέρκελ. Δεν τον κάνει ξέρω παρέω τσίβα, μη φοβάσαι. Θα σου πω, ένα, είναι χιδαίο, αλλά δεν πειράζει. Όσο δεν παίζει ο τσίπρα παλαμάκια μέσα στη Μέρκελ, ελπίδα δεν υπάρχει. Εγώ το έχω πει, <laughs> πει από την αρχή, <laughs> τον θυσιάσουμε. <laughs> Θυάστε τον ένα να πάει στο διάλο. <laughs> έχουμε Φεδρία, έχουμε το τζακαλό. <laughs> Ωρέίο, μεγωνίε, γράφει καλά στην κάμερα, καλό. Ε πιο πολύ γράφει ο βαροφάκι τώρα. Κάτσε καλά, οπτικά ο βαροφάκι, ο βαρουφάκερ γράφει καλύτερα. Ρε παιδί μου δεν λέω ότι δεν γράφω, αλλά ένα στο χώμα, χιλιάδες στον αγώνα. Όχι, Είτε, χώμα το λέω το ότι Μέρκελ. <πιλίξε> <ΣΛΒ> ναι, γεια σας. Γεια σας. Ο κύριο Σιδέρης. Ναι. Σα τηλεφωνώ από το Λάζαρο την Αλεξανδρούπολη. Τι κάνει ο Λάζαρο? Καλά είναι. Εγώ αφήνω βέβαια, αλλά εντάξει. Του <ντάξει>. κοινωνούμε, θέλω να πω. Ναι, ε, μικρή είναι χώρα είμαστε. Κουμπάρο μου. Ναι, κουμπάρος Ναι, ναι. Το πιάσα. Ναι, ναι, του έχω παντρέψει. Σα είπε για ένα πιστολάκι. Μου είπε για το πιστολάκι, είναι το 45. Το μικρό τη κάλτσα. Καμαπιού, ένα τέτοιο. Καμαπιού, ναι. Καμαπιού. Ωραία. Υιο, Υιο, Καμαπιού. Αυτό. <laughs> Πού είσαστε εσεί για να περάσω κάποια στιγμή, Πού είστε, είσαι κοντά. Εγώ είμαι στο Μαρούση. Α, στο Μαρούση, Ναι. για Πετρούπολη. Αγία Πετρούπολη, λίγο oh. μακριά. Α, ah, ωραία, εντάξει. Ναι. Δεν πειράζει, όσο πάντων έχει Ryanair φθηνά Σωστό και αυτό. Ναι. Εσεί θέλετε το πιστολάκι. Ναι, έτσι έλεγα. Είναι για μεγάλο φόνο. Ορίστε. Είναι για μεγάλο φόνο. Εννοείται. Για πόσου, Γιατί ζεσταίνετε εύκολα, γι' αυτό το λέω. 300. Πόσο? Και εδώ για του 300. Στη Σπάτη θα πάει, Καλά, ποιου θα σκοτώσει. Οι 300 είναι. Η... Εδώ, στη... στο Σύνταγμα, ρε Α, παιδί. στο Σύνταγμα. Ε... Χωρί διακρίσει. Μάλιστα. Μάλιστα. Κατάλαβα. Εσεί έχετε στο... άδεια, έχετε κάνει σκοποβολή ή στην τύχη έτσι, κουτούρου, ό,τι στη... πάρει. Ε, εντάξει, στην τύχη, ναι. Στην τύχη. Άρα. Αυτό Τι στεγνώνει και παλιά, να ξέρετε το ίδιο. Άμα βάλει μια φυσούνα μπροστά, κάνει και το μαλλί ταυτόχρονα. Ακριβώ. Ναι, χτένισμα. Λοιπόν, θα ήθελα μια αφιέρωση για την Παρασκευή. Για πε. Λοιπόν, θυμάσαι ένα τραγούδι τη Βανδί Προφητείε. Αυτό που κάνει μόνη τη μέσα στου σαλόνι τη. Όχι, όχι, άλλο. Ε, το Προφητείες είναι που έλεγε με συνέκλειψη του Αλοβγούστου θα καταστραφόμαστε και ξεκινάει έτσι τρομακτικά. Άρα μεταξύ μα. Τι είσαι κάνει να πιστεύει ότι μπορεί να το ξέρω και πιστεύει ότι απλά δεν το θυμάμαι. Λοιπόν... Τι προφητείες <συσχελίες> τη Βανδί. Αυτή την ξεχωριστή επιτυχία, ε. Ναι, ναι, ναι, έτσι υπάρχ... δεν το ξέρω. Τι σου κάδου σκουπιδιών. Λοιπόν. Για πε, μου βοήθησε Λοιπόν, στο YouTube, στο YouTube. Α, καλά το είπα. Ένα, τε, τε, το που το ακούγανε, φίλο μου και γέλαγα. Λοιπόν, άλλο. Στην προφητεία βαμβή, ένα άλλο τραγούδι του καρά. Φαινόμενο είμαι εγώ. Που λέει Φαινόμενο δεν είναι η σεισμική καταιγίδα. Αυτό μάλιστα το ξέρουμε. Φαινόμενο, Φαινόμενο είμαι εγώ. Πω. Πο... Ο καρά έχει καταλάβει, έτσι. Το βασικό του όργανο βασικά είναι το σαξόφωνο. Mm. Αλλά προ τα μέσα, κατάλαβε. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, θα βάλεις... Κάνει καλό στα πνευμόνια αυτό, να ξέρει. Είτε μέσα λοιπόν. είτε έξω κάνει καλό. Ότι... Γενικώ, ρουφάται. <Λεβαι> ναι να τι είναι και παρακαλώ. Εδώ που πήρα τι είναι, τι είναι. Αντε γα*** σου. Η πολιτική ομάδα διαπραγμάτευσης υπό την ευθύνη του Γιάννη Μέναρ. Ναι, αναβάθμιση ή υποβάθμιση του Γιάννη. Γιατί δεν, δεν το κατάλαβα. Αναβάθμιση, αναβαθμισάρα. Αναβαθμισάρα, λε ότι ναι. είναι. Ε, μα τώρα το βλέπει αυτό υποβάθμιση, το βλέπει να τον κάνει λίγο πέρα, όχι. Όχι, λε. Όχι, λέω. Ε, γιατί μ, θυμάμαι αυτό που είχατε πει στην εκπομπή, ότι πρώτο από όλου θα φύγει ο Γιάννη. Δεν θέλω να πω ότι εμεί τα λέγαμε, αλλά δεν ε, έφυγε κιόλα. Δεν θέλω να είμαστε προπέτε. Έφυγε, όχι. Αν φύγει τότε με τηλέφωνο. Όχι ακόμα. Θα με πάρει αργότερα. Εντάξει, περιμένουμε. <laughs> Έλα το λέει, τρελάθηκε ο φινιός. Γιατί Κάνει αντίσταση ο Ρουφάκης. Δεν κάνει αντίσταση ο Ρουφάκης. Δεν πήγε στο γεύμα παιδί μου Ποιο ξέρει τι θα ρίχνανε μέσα στα φαγητά να τον φωλιάσουν τον Έλληνα υπουργό Άσε που δεν θα έχει και τι που είχε που φωτογραφιζόταν μαζί τους Που κάνει selfie στις Ακρόπολες ε. Τι ε. να να Και εκεί έξω, καλάκα και δεν πήγε. Αντίσταση! Αντίσταση αδέρφια! Κάντε αντίσταση ο βαρουφάκη και του τραβάει το χαλί, ο τσίπρα. Παιδί μου, αυτό είναι το θέμα τώρα. Το θέμα είναι ότι δεν πήγε στο φαγητό και είπα ότι προτιμώ να φάω με του φίλου μου. Και η φίλη του είναι ο παπά! Η παρέα του βαρουφάκη είναι ο παπά, με αυτό πάει και τρώει και προτιμάει. Καλού το δείξαμε του φίλου και να σου πού ποιο είσαι. Δηλαδή έφτιασε του αξιωματούχου του Ευρωπαίου να πάει να φάει με τον παπάτη και αργενή. Πόσο δευτεράτζη αυτό ο βαρουφάκη. Πιαλέω, γνώμη του είχε μια αισθητική κάτι. Έπαιρα να το ψηλιστώ, βέβαια όταν έσφαιρε να κάνει στις λίκες, και στις φωτογραφίες στα περιοδικά. Ε, μια διευκρίνηση θέλω να κάνω. Να την κάνει, γιατί να μην κάνει. Αν δεν κάνει τη διευκρίνηση, ποιο θα την κάνει. Όσον αφορά στη δήλωση τη Ντόρα, αναφορικά στο βαρουφάκι. Ναι. Και, κοίτα, υπάρχει το πραγματικό αρχίδι, όπω πολύ σωστά δήλωσε. Και υπάρχει και το αρχίδι, συνήθω βέβαια το συναντάμε σε ζευγάρι. Τα αρχίδια καπαμά. Τα κοκκινιστά. Ναι, ακριβώ. Λοιπόν, αυτό για να μην υπάρχουν παρεξηγήσει. Είναι και τα μάντολε. Δεν ξέρω αν το ξέρει και αυτό. Είναι και τα μάντολε. Αυτά βγαίνουν ω τα επτάνισα κυρίω. Και έχει και τι μάντρε. Είναι και οι μάντρε, ναι. Τα μάντολε είναι τα πιο νόστιμα, να ξέρει. Έχουν και. Έλα. Έχω χάσει λίγε εκπομπέ, τώρα δεν ξέρω. Κάποια στιγμή, όσο όμω θα πρέπει να κρατήσει και ενό λεπτού, ηγεί για το Τζολίγκα. Έχει να πάρει πάρα πολύ καιρό. Τουλάχιστον εγώ δεν τον έχω ακούσει. Ωρε, που. Λε να είναι το κακό. Αν... Με είχε πάρει κάποια στιγμή τώρα. Δεν δε, δε έχει ένα δίκιο σε αυτό. Τι να κάνω τώρα, Να αρχίσω πού... να κάνω προσκλητήριο ακροτών. Δεν ξέρω αν είδε εκεί στη Βουλή πίσω το κάδρο του Λένιν σε μια βουλευτή, να Και εγώ πρόσεξα πολύ προσεκτικά ότι δάκρυζε. Τι ξέρει γιατί δάκρυζε, Απόστολα. Γιατί, γιατί Ολένιν, ήταν πολέμιο αυτό που λέμε στην κλείνη γλώσσα. Οπορτουνισμό. Αυτό που λέμε εμεί. Ε, σημαστά. όχι οι οπορτουνιστέ οι Σιριζέοι. Ε, γι' αυτό. Δηλαδή, εντάξει, να ε, ντροπή, ντροπή. Πω... Αμέσω. Δε... Να περιμένετε λίγο. Στου τρει μήνε οι οπορτουνιστέ. Να αφήσουμε την κλείνη γλώσσα στην άκρη. Να πούμε σοσιαλδημοκρατία. Α, α... Γιατί... Δεν θα τα ανεχτώ αυτά. Να το καταλάβει ο κόσμο. Να το καταλάβουν οι σύντροφοι του ΣΥΡΙΖΑ. Σοσιαδημοκρατία. Γιατί αν δεν υπήρχε σοσιαδημοκρατία, απόστολε, το πολιτικό σύστημα ο καπιταλισμό δεν θα μπορούσε να διασωθεί. Ούτε να αναπαράγει τι δυνάμει του. Ούτε να διαβρώνει το εργατικό κίνημα και να διασπάει. Τίποτα κουμούνι θα είσαι εσύ τώρα, καλά κατάλαβα. Ε, εντάξει, καλά το κατάλαβε, αλλά θέλω να πω και κάτι άλλο. Προστε κουμούνι, κουμούνι, αλλά. Ανακτροσαπούνι, α πούμε, σω το από στα Να δει άκουρα πώ θα λυγεί και αγ Παρακολούσα τηλεόραση. Οι δήμαρχοι και οι περιφερειάρχες, αφού κάνανε τους ο, καμπόσους, τους άντρε που ήταν το Σαμαρά, μετά πήγανε και δώσανε τα λεφτά. Να δεις πώς στηρίζει και το Πασόκ και η Δημοκρατία, γιατί είναι οι Δημοκράτες και Πασόκ είναι. Πώς στηρίζουν το πολιτικό σύστημα, πώς στηρίζουν το ΣΥΡΙΖΑ. Και τι έγινε, μόνο οι πέντε δήμαρχοι του ΚΚΕ αντιστέκονται και διαφωνούν και δεν δίνουν τα λεφτά θέλω τη ραχίλ μακρύ, λέει να έχω πρόβλημα. Τη θέλει, Ναι. Τι να την κάνει, παιδί μου, Να την έχεις δίπλα σου και να φοράει αυτά τα κρυβάτα, τα φορέματα, τα φουστάνια. Να μην μπορεί να την αγγίξεις, Μη σου λέει θα χαλάσει, είναι ακριβό που θα το ξαναβρούμε. Yeah. Δεν βολεύει, παιδί μου.